Εν μνηστήτι Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομέου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σ' η εν τιμών ηγεία μακροεμερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.